Στοίχη 13-15, το κατά των χριστιανών μίσος. 13. Μην παραξενεύεστε λοιπόν αδελφοί μου, εάν σας μισεί ο μακράν του Θεού κόσμος. 14. Οι μίσοι ξεύρωμεν εκ ότι έχουμε μεταβεί από τον πνευματικό θάνατον εις την πνευματική ζωή και το εξεύρωμεν διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφόν του, εξακολουθεί να παραμένει στον πνευματικό θάνατον. 15. Καθένα που μισεί των αδελφών του είναι φωνεύσει, διότι έχει μέσα του διάθεση φωνική και θέλει την καταστροφήν και το θάνατον του μισουμένου. Και εξέβρεται ότι κάθε φωνεύση δεν έχει ζωή νεώνιων η οποία να μένει μέσα του.